Στοίχη 12-16. Θαύματα των Αποστόλων. 12. Δια των χειρών δε των Αποστόλων εγγήνοντως συνεχώς πολλά θαύματα που ειδείκνυαν την αλήθεια τη διδασκαλίας των και λόγω του εξαιρετικού των χαρακτήρως προεκάλλουν κατάπληξη μεταξύ του λαού. Και μαζεύονται όλοι μαζί και με μία καρδίαν στην την του Σολομόντος. 13. Από του λοιπούς δε που δεν είχαν πιστεύσει... Κανείς δεν είχε την τόλμη να ανακατευτεί με αυτούς και να αστιευτεί μαζί των και να τους συμπεριφερθεί ως προς συνήθις ανθρώπους του δρόμου, αλλά ο λαός τους ετοίμα και τους εγκομίαζε. 14. Ολωνέν και περισσότερον προσιλκύοντο πλήθη και ανδρών και γυναικών, οι οποίοι προστίθονται στον αριθμό των πιστών και ύφξανων αυτών. 15. Τόσο πολύ δε εσέβεται αυτούς ο λαός, Ώστε έβγαζαν από τα σπίτια των εισασπλατείες του ασθενείς και τους έδετον επάνω εις πολυτελή κρεβάτια οι και εις πτωχικά και πρόχειρα φορεία οι πτωχότεροι, με το σκοπό όταν θα επέρνα από το πλήθος εκείνο ο Πέτρος, να πέσει έστω και η σκιά του εις κάποιον από τους ασθενείς αυτούς για να τον θεραπεύσει. 16. Εμαζέβε το Δέης Ιερουσαλήμ και το πλήθος των κατοίκων των γειτονικών πόλεων και έφερον παντός είδους ασθενείς καθώς και ανθρώπους που ενοχλούνται από πνεύματα κάθαρτα οι οποίοι θεραπεύονται όλοι.